και μια καινούρια χαρά και θέλω να σας την γνωστοποιήσω. Τώρα σήμερα το πρωί, στο λύκειο που πήγαμε, το επίπεδο των παιδιών είναι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη ελπίδα. Τα παιδιά και η συζήτηση που έκανα μαζί τους πραγματικά μου δώσανε μου, μου ενίσχυσαν τις ελπίδες μου και την αισιοδοξία μου. Γιατί είδα ένα επίπεδο παιδιών πραγματικά εντυπωσιακό και που αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ποιότητα των παιδιών, οφείλεται στη δουλειά των δασκάλων. Και αυτό πραγματικά με έχει ενθουσιάσει. Και μου επιβεβαιώνει κάτι που πιστεύω τα τελευταία χρόνια. Γιατί μιλάμε συνεχώ για πρόβλημα παιδίας, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα παιδείας, υπάρχει πρόβλημα εκπαιδευτικών. Όπου η εκπαιδευτικοί είναι καλή, το επίπεδο των παιδιών είναι υψηλότατο. Όπου η εκπαιδευτικοί δεν είναι καλή και δεν κάνουν τη δουλειά τους, όσα προγράμματα και να γίνουν, όσες μεταρρυθμίσεις και να γίνουν, δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Όλα εξαρτώνται από τους εκπαιδευτικού. Και σήμερα στη Ρόδο το επιβεβαίωσα αυτό και είδα ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν μια θαυμάσια δουλειά και ότι τα παιδιά είναι ενός εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Σας το λέω με πλήρη αντικειμενικότητα και με μεγάλη ψυχραιμία χωρίς να κάνω καμία υπερβολή. Αν κάποιες υπερβολές υπόθηκαν ήταν ίσως για τη δική μου προσφορά. Και πρέπει λιγάκι να τις μειώνω, να και να προσέχω πάρα πολύ μην καβαλήσω το καλάμι Σε... γιατί είναι κάτι που όλοι κάθε στιγμή μπορούμε να το κάνουμε. Άλλωστε λέω ότι το να καβαλήσει το καλάμι έχει έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο. Δεν βρίσκει θέση για παρκάρι. <laughs> Όλες οι θέσεις είναι πιασμένε.